Άρα, Αποστολή. Δεν μπορώ να σε πιάσω, ρέγα μου το. Γιατί. Δεν μου λε, γιατί κάθε μέρα βγάζετε αυτή την εγκληματική οργάνωση τη οικογένεια με και μα εναβάζετε την πίεση. Μα τι είναι αυτά που λέτε, δεν έχουν δώσει δικαιώματα να λέτε τέτοια. Κοιτάξτε, μεγάλα λάθη αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει. Ευτυχώ. Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Εδώ 100 χρόνια τώρα είναι η καταστροφή τη Ελλάδος. Αυτοί έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Ωραία, οκ, okay, το ακούω. Και. Okay. Απ' την κατοχή προδότες, 60. Αυτά την κουτα, από ήρθε η αυτά δεν μπορώ. Από δεν μπορώ. 89 τον Αντρέα Παπαδό στο ειδικό δικαστήριο. Η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση και μα του βγάζετε και ανεβάζετε την πίεση μα. Τι περιμένετε, το έχει κάνει μαγαζάκι την Ελλάδα. Εντάξει, ωραία, μην κάνουμε έτσι. Να μην κάνετε, ε, να πείτε στου συναδέλφου σα ότι δεν μπορούμε να μιλάμε εμεί. Μιλάνε οι συναδέλφοι σα δεν ξέρω τα παίρνουν και του βγάζουν συνέχεια. Έλε, Απόστολε, ελπίζω να είσαι καλά. Καλά είμαι. Μπράβο, μπράβο. Δεν μου λε, στην αρχή ξεκινήσετε με την τώρα και τι δηλώσει τη για την ανισότητα. Αλλά για μένα η ανισότητα είναι ίσω το μεγαλύτερο πρόβλημα των δυτικών κοινωνιών. Δεν το κάνατε κοροϊδευτικά. Όχι, βέβαια. Αχα. Είναι δυνατόν. Έχουν περάσει άσχημα, καταλαβαίνει τώρα. Ε, καλά, αυτοί. είναι και η εξορία που έχει περάσει. Εντάξει, δεν είναι λίγα, ξέρω. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1. Παστέσιο από φτωρά, ναι, καταλαβαίνει. Εσύ τα λέτε και γελάτε αυτά, αλλά τέλο πάντων. Μπακαλιάρο σκορδαλιά, με τα χαραμοσαιλάτα, με παστίτσιο που φτιάχη. Οι Τράπεζε τώρα θα αντέξουν και τι πιστεύει. Θα τα καταφέρω. Εγώ πολύ του λυπήθηκα. Ε, κοίταξε κι εγώ γιατί τώρα δεν του λυπήθηκε ο μισοτάκη. Εσύ του λυπήθηκε. Αλλά ο μηντσοτάκη δεν του λυπήθηκε, Δηλαδή του έβαλε τώρα το μαχαίρι στο λαιμό, Τσίσα η Τράπεζα, Τσίσα. Πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό. Πολύ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο παντάχει βάλει με πολυθυμικέ, τα βάζει, με τράπεζε με εντάξει, κάπου όπα. Ε. Είμαι υπέρ του να έχουμε ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα, <coughs> αλλά από την άλλη πλευρά λέει. Κάπου ε, Δηλαδή, μα βγήκανε κομμουνιστέ αυτοί. Ο Σαμαρά λέει ότι είναι ποταμίσχοι. Η σούπα τη μετάλλαξη τη Νέα Δημοκρατία σε ποτάμι. Εγώ σου λέω με αυτά και με αυτά κομμουνιστέ γίνονται. Κομμουνιστέ, άστα, άστα. Έλα, τώρα σε λίγο θα πάρουν τα μέσα παραγωγή. Α, όχι, αυτά τα έχουν πάρει ήδη. Ναι, τέλο πάντων. Ότι τα έχουν πάρει, εντάξει, εντάξει, αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, σε αυτό ολόκαλα. Γεια σου, Απόστολε. λέτε, τι κάνει, Καλά, εσένα; Καλά. Ε, λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τον Κρόφ Κραμπιέ, δεν ήμουν Ήμουν πολλά χρόνια του Μιλομακαρόνου, αλλά τίνω Αχα. να το γυρίσω. Ορίμασα, νομίζω πια. Ναι, ναι, όπω και η Μαρίκα με την. Ορίμασα και yeah, προτιμώ yeah, yeah, yeah. το μπουχίσμα του Κουραμπιέ και τη Ζαχαρόσκονη. Μάλιστα, μάλιστα. Το λέω απ' έξω, απ έξω. Το κατάλαβα, ναι, εντάξει, δεν Κάνει πολύ αγώνα. Μπράβο του. Όχι, μπράβο του. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Μπράβο του. Δεν πετυχαίνει να μας πείσει βέβαια, αλλά μπράβο του. Μπράβο για τον αγώνα. Εκτός κανέση πείστηκε, δεν πέντε. ξέρω. Τεσπον, ναι. Ναι, Γεια σα, γεια σας. Αποστολή. Ναι, ναι. Ήθελα αύριο να πάρω μέρο για τώρα. Δεν προλαβαίνω. Είχα κάποια δουλειά να μιλήσουμε λίγο. Μιλήστε, αύριο. Συγχαρητήρια συχα, πρώτα-πρώτα. Αν είχε, θα το πω έτσι από το βάθο τη καρδιά μου. Αν πραγματικά είχαν και άλλοι σταθμοί από ένα δημοσιογράφο σαν και σένα, θα ήταν κόσμο. δεν ένα και καλό τώρα. Δεν έχει τώρα. ο πραγματικά επίπερα. Έλα πολιτική. Πολιτικά ζώα θέλουν όλοι. Όχι όλοι. Ε, όχι οι περισσότεροι όλοι. πολιτικά ούφο θέλουν. Όχι όλοι θέλω να πω. Εντάξει. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη. Τι θέλουν λέω, τι θέλουν. Πάνω να διαβάζουν, γιατί αυτό που διαβάζει ένα σχέδιο είναι στοιχείο ότι και δεν πάνω στα πρόβατα να ψηφίζουν, ξέρουν ότι θα ψηθήσουν. Και αναφέρω μα κουκουέ εγώ συγκεκριμένα. Επασφαιρώσει ίσω από του Λίγου που δεν λέει στον μπουρκό, που έπραξει γύρω μα και στα φύλα. Να είστε καλά. Είστε θα πάρω αύριο να μιλήσουμε. Ε, όχι τώρα, γιατί τώρα δεν είχατε χρόνο, ναι. αυτό το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά! Έλα, βρε Αποστολή. Έλα. Πού είσαι, σε ψάχνω από την Παρασκευή και δεν μπορώ να σε πετύχω. Εντάξει, λίγε μέρες. Ε, ναι, σωστό. Είσαι και εξέχουσα προσωπικότητα. Είμαι. Άκουγα τη χρησινή εκπομπή, ακούμε μια μικρή καθυστέρηση. Ρε Σιι, τι είναι αυτό το πράγμα και τι μιλάνε σαν ένα ντουανέτ. Ο Βορύντης δηλαδή, μου αργείται τόσο πολύ. Μετρό Θεσσαρονίκης είναι ένα θέμα που κυριαρχεί και στο διαδίκτυο. Τι yeah. έγινε. Είχαμε μία βλάβη, μία διακοπή στην λιτροδό Συμβαίνει παντού. Μα νιώθουνε ότι είναι αντουανέτε. Δηλαδή, είναι α... αυτό πώ λέει ο Άδωνη ότι νιώθουμε φτωχοί. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Hey, αυτή είναι ακροδεξή, αλλά νιώθουν να του ανέτε. Ναι, καλά, δεν σου μιλάω για τον Άδωνη που σα φιδερίσκω φωνάζει. Η Ελλάδα επί νέα δημοκρατία! ο Κυριάκος Μητσοτάκη πάει καλύτερα. Βέβαια, αυτή τη φωνή ευνούχο φιδερίσκω. αυτή τη φωνή εντάξει, τώρα έγινε μια μικροεπέμβαση εκεί, ξέρει. Ναι, ναι. Να σου πω καμιά παράσταση εκεί. Έχω, 18 του μήνα. 18. Το Αθήνα. Αθήνα. Καθημερινή πέφτει αυτό. Πού είσαι, Ρεβιά, Τάρτι. είμαστε μακριά. Είμαστε στα Ιόνια. Πότε να προλάβουμε να Στα πού? Ιόνια. Ναι, στα Ιόνια. Έχει καμιά ώρα από εδώ. Όχι, ακόμα. Εντάξει. Mm. Θα περίμεθα, σε ξαναπάρω τότε και δεν με ενημερώσει για να σε φέρουμε στο νησί. Ε, παράσταση. Έχει αεροδρόμιο το νησί. Αλλά η Τώρα θα λέμε τσοσπά, τσοσπά θα λέμε άκουστον ακουρατή. Τσοσπά. Τσοσπά έτσι, έλα, γεια. Ποια μπα, εκπομπή μπα, ακούς, έτσι. μου φαίνεται δεν ακούς τη σημερινή. Το σκι το λοκοπός δεν την ακούω ρε μαλάκα, με δουλεύεις. Εντάξει, έγινε. Φλάκα μου κάνεις, άμα δεν ακούς το ελληνοφρένι, είπα πετάνω. Εγώ στο λέω, αλλά εσύ δεν τα ακούς, έλα, γεια. Έλα, κάτσε να χάσε το μαλάκα το λαό, γεια. Γεια. Ακου Hello! Έλα, θα φάμε μπανάνα! Άντε, μάνα μου, επιτέλου! Έλα, μπανάνα! Τι τρώμε τόσο καιρό, κοίτα, για τη χθεσινή εκπομπή που πήρε ένα τύπο εκεί και έλεγε ότι είναι δεξιό και λέγει για τι τράπεζε. Και άκουσα τώρα δει και μια κυρία η οποία σχολιάζει και τα λοιπά. Το ρητό είναι παλιό γνωστό και δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανεί. Άλλοι το τρώνε και δρουσίζονται, άλλοι το τρώνε και ζορίζονται. Το θέμα είναι ότι εμεί είμαστε σε αυτού που ζορίζονται, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, εντάξει, αλλά και το εντάξει, ζόρι έχει νομές τη νομές. χάρη του όταν τα λέμε. Έρε, νομές. Νομές. Νομές. Έρε, γενικά το τρώμε όλοι, απλά είναι και. και κάποιοι που το τρώνε και το ευχαριστούντε ρε παιδί μου και θέλουμε κι άλλο. Ε, εμείς είμαστε σε αυτούς που το τρώνε και ζωρίζονται οπότε δεν μας αρέσει. Αγόρι μου. Θέλω στον, να σου πω. Από στον εκείνα τα ρούντολ στο μισθοτάκι, τα περσινά πότε θα τα βάλετε. Το έχουμε για σήμερα το έχουμε προγραμματίσει. Α, δεν δε. το περιμένω όπω και πώς. Στα στο Να Με καρδούλα τα πίνει. Στα τσακίδια. Να σου πω, δύο Τι? Το πρώτο, αν μπορεί, βέβαια, τελευταία δεν τον έχω πολύ ακούσει. Αυτόν τον γυμναστηριακό ρεσί, τον βγάζετε, τι σύχαμα είναι. Μια χαρά, είναι, σε παρακαλώ. Γλιώδη τύπο. Σε παρακαλώ, ε, παρακαλώ πάρα πολύ. Θες να με παίρνει πάλι να μου λέει. Ναι, ναι, σε παίρνει, δεν ξέρω. Μην τον βγάζει, μη του βγαίνει λόγο. Ήλγα, ρε φίλε, ναι. εγώ τον πληρώνω μετά, όχι. Ναι, γιατί κλείνει το Μαρκόνι, μην κλείνει το Μαρκόνι. Κλείνει το γυμναστηριακό. Μαρκόνι πλάκο γυμναστηριακό δεν έχει, είναι χαμερό. Δεν αντέχω Μαρκόνι. Με καί μου και Σαν το δεξιό που σε πήρε... Αυτό. Ναι, μονάχα γιατί το έκοψε όλο αυτό με το δεξιό. Τι το έκοψα, γιατί το έκοψα. Το έκοψε, μόνο το τελευταίο έβαλε. Στην τραπέζα καίγονται. Άκουσε την εκπομπή. Μα δεν καλή δουλειά κάναμε, έλα. Αφού ήταν ωραίο, πρέπει να το παραδεχθεί. Όλο, και... όλο το έβαλα, όλο το έβαλα. Όχι, να φόξω το τελευταίο μόνο. Την Παρασκευή έβαλα μόνο το τελευταίο, εχθέ το έβαλα όλο. Το έβαλε εχθέ όλο. Ναι, την Παρασκευή ήταν το βάλα όλο, αλλά δεν χώρεσε. Και το έβαλα την Παρασκευή την αφιέρωση και χθε έβαλα όλη την κουβέντα. Ο okay, κε το όλο γιατί είμαι και χάνω τη Α, ήξερε να κάνει τον έξω να μαλακά όμω. Έλα και με τον επιμικητή την έχει τα. Επαλιά, μην μπερδεύεσαι. <χει> γιατί να γυλέει τηλέφωνο από το εκεί, με τον επιμηκητή να πούμε. Τον έχετε μικρό? <χει> Εμένα μου είσαι κάνει δουλειά πάντω. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. <χει> ε, ο ίδιο είσαι. Να την ξαναπατήσει. Μπράβο, αγόρι μου. Έλα, γεια. ήθελα να πω, άλλα θα πω. Πε άλλα. αυγά, πώ τα γράφει. Εγώ, ανάλογα πόσα είναι. Θε με β' εσύ, αλλά δεν σου κάνω το χατήρι, Με ύψιλον. Με β' είναι το σωστό. Το ξέρω, γι' αυτό σου είπα. Θε β', αλλά όχι ναι. με ύψιλον έτσι, για να γουστάει. Δεν θα πω τίποτα για τα αυγά του Βασίλη. Πάω παρακάτω. Βενζίνεσαι, δεν έχουν οι βουλευτέ να πληρώσουν τι βενζίνε του. Υπήρξε βουλευτή ο οποίο έλεγε προχθέ ότι παιδιά, εγώ δεν μπορώ να δίνω τα χίλια ευρώ για να γυρίζω την, την περιοχή μου. Δεν τα έχω. Άτζι η Αλλούς τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις τα τάρταρα. Αποστόλη μου, επί μια ολόκληρη σχολική χρονιά έκανα 240 χιλιόμετρα την ημέρα, οδηγώντας και πληρώνοντας τη βεζίνη. Α, γι' αυτό δεν είσαι βουλευτής, επειδή μπορείς να πληρώνεις. Αχ, με το είχα σκεφτεί Από το 1989 και ειδικά οι Έλληνε κρυβόμαστε από την αλήθεια. Το είδαμε στη Χρυσόπετρα Τελκί, το είδαμε στο Βορονέ. Ναι, τι άλλο αφιά θέλουμε. Αφιά. Το βλέπουμε εδώ, το βλέπουμε εκεί και δεν βάζουμε μυαλό τώρα. Και οι επιστήμονε οι επιστήμονες οι έχουν κύμονες. καταδικαστεί ότι λένε έχουμε καταδικαστεί λέει, λόγω αποστάσεων να μην έρθουμε σε επικοινωνία με εξωγήινο. Πάνε καλά, δηλαδή πού... Δεν πάνε, πού, βαδίζουμε, πού βαδίζουμε, πού βαδίζουμε. Να δούνε το Γουδι Χρήστο, αστροφυσικό μεγάλο. Δεν βλέπουν το γούδι και δεν βλέπουν. Μάκρι, έτσι. Και του Ούτε του άλλου το βλέπουν, το βλέπουν, το βλέπουν το νομίζω άλλου. παιδί μου. Πάνε χαμένα όλα. Λοιπόν, έλα. Για. Ωραία, Πού σε μαρίζει! Με βάζει την αναμονή του Αναμονή καπέλο. Δεν πιστεύω ότι Κάτσε να μην το σήμα. Τώρα με αποσυντονίσεις όμως, έτσι. Ότι Έχει ήσουν ασυντονισμένοι, ας πούμε. Ναι, για πες Άρα, τι θες. Θα ήθελα να πω κάτι κομμουνιστικό. Δουλεύουμε κάθε από 10 ώρα, 13 ώρα. 8.30 το πρωί με 8 το βράδυ. Ε, hey, γιορτές, αγάπη μου. Αν δεν δουλεύεις στο σούπερ μάρκετ, τι θα γίνει. Τελειά. Δεν χάσεω ότι τη λέω πλέον στο κατάστημα παιχνιδιών. Γιατί, Μόρο μου. Το κατάστημα παιχνιδιών το συγκεκριμένο στο σούπερ μάρκετ είναι, μην αγχώνεσαι. <Λεχάσαι> ναι, είναι ωραίο σούπερ μάρκετ το κατάστημα παιχνιδιών, δεν κουράζομαι. <Λεχάσαι> άμα δεν κουράζεσαι, Μόρο, γιατί παίζει και παραπονιέσαι. Γιατί <Λεχάσαι> είναι <Λεχάσαι> πολλέ οι ώρε, Ρεφίλ. <Λεχάσαι> ναι, αλλά καμπλαντίζει από εδώ και από εκεί με του υπαλλήλου και με του πελάτε. Δεν σε ξέρω. Δύο καινούργια μορά στη δουλειά. Δύο καινούργια. Πα και παίρνει τα κουκλάκια όλα αυτά να πατά στο χέρι του και χοροπηδάνε γιατί τη αρέσει η Κάτι πολύ απαλά που μπορεί να σκεφτεί να τα ρίξω στο κρεβάτι και να κάνω σε ξεπάρε. Έλα, αποκλείεται. <σχει> Δεν πήγε το μυαλό μου ότι θα το κάνει αυτό. <σχει> Δεν σε ξέρω, Μωρή, τι είσαι. Α, έτσι τα έχει πιάσει αυτά, πόσο απαλά είναι. Δεν μπορώ τώρα να πω τη λέξη. Είναι πολύ απαλά. Ξέρω. Θα <σχει> <Τα> σου στείλω. Ε, ξέρει. Όχι, έχουν πάρει Έχω πάρει εγώ. Που τώρα. Σε όλε τι παίρνουν τα ίδια. Ωραία, εγώ πήρα την απάντηση τη Χιλόβιτα. στην να σου πω τώρα. Πώ φανεί. Το, δε, το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι το βλέπει ότι έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Κάτι βλέπω. Ωραία, θα κάνουμε σεξ πριν έχουν πυρηνικά. Ναι, ναι, ναι, είναι πριν τα πυρηνικά, πυρηνικά, πυρηνικά να το δούμε. Καταλαβαίνετε τι επιχείρημα σε πέρα. Καλά, ναι, δυνατό πολύ. Απλά είναι. να το μυριστούμε όταν έρχεται η ώρα, ένα γρήγορο τσακ τσακ, -τσα μπα, είναι. κουμπί. Δεν είναι τώρα η ώρα. Τώρα, δεν δεν είναι τώρα. τώρα, έχουμε ακόμα κι αν είναι μπλόφα. Δεν μπορώ να δω έγκολο. Πόσο χρόνο δίνει εσύ για να μπλοφάρει πριν πηγούμε, βγούμε με δούμε. Δεν μέσα μπορώ να δω και να είναι σε παρακαλώ. Εντάξει, ωραία. Άστοιχη, κανένα χρόνο. Δεν μου λες, Πού θα πάμε, σε ποια χώρα θα πάμε, εμείς Θα δούμε. Ήσα, στην Ασία, λέει το παιδί από μέσα. Δεν έχει κάνει τι χώρε ακόμα, δεν πειράζει. Εντάξει, καβλα, τι να σου πω. Θε να κάνει τι Επίρου και θα δει. Μπορώ να ξαναμιλήσουμε. Να σου πω καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Αύριο θα είστε εδώ στι ώρα. Μα, ναι! Yeah. I'm <laughs> sorry.